κάθε Σάββατο 7 το απόγευμα στο www.rfet.l.at και στους 91.2 FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ... η φωνή μας ακούγεται δυνατά. Ο ακροατέ τη της πυραϊκής εκκλησίας, καλησπέρα και χρόνια σας πολλά. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, ξεκινά μία ακόμη εκπομπή των ραδιοκαταγραφών. Η φοιτητική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης θα ακούγεται δυνατά για την υπόλοιπη μία ώρα περίπου από τους 91,2 των FM. Μαζί σήμερα θα είναι η Βασιλική Μπέκου, καλησπέρα, και η Μόνικα Παπά. Στη ρύθμιση του ήχου, και στην επιμέλεια της μουσικής, ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 210-4118-602 και 210-4118-640 μπορείτε να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, καθώς και τις δικές προτάσεις, ενώ Στο site της Χριστιανικής Φοιτητική Ένωσης, στο 3Wχφ www.hfe.gr, ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, οπότε υπάρχει δυνατότητα να κατεβάζετε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές. Να μην ξεχάσουμε και το email της εκπομπής μας, ραδιοκαταγραφέ papakichfegr με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Λίγες μέρες πριν είχαμε την ευλογία και τη χαρά να γιορτάσουμε την ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως ακούσαμε και στον ύμνο των Χριστουγέννων, άσατε το Κυρίο Πάσα η Γη. Όλοι εμείς, όλοι οι χριστιανοί δηλαδή απανταχού της γης, δοξάσαμε την έλευση εκείνου που κατέβηκε από τον ουρανό σε εμάς, στη γη, στους αμαρτωλούς ανθρώπους, ώστε να μας ξαναφέρει με την ανάστασή του πίσω στον Παράδεισο. Αν και πέρασαν οι Άγιες αυτές οι μέρες, το μήνυμά τους, ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς, μένει στην καρδιά μας για όλο το χρόνο. Οδεύουμε τώρα σιγά σιγά σε ένα άλλο μεγάλο γεγονός, την Πρωτοχρονιά, τον ερχομό δηλαδή του έτους 2013. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον παλαιό χρόνο και υποδεχτούμε τον καινούριο, συνηθίζεται να γίνεται ένας απολογισμός της χρονιάς που πέρασε. Έτσι, λοιπόν, και εμείς αφιερώσαμε τη σημερινή εκπομπή σε αυτό τον σκοπό, ώστε να θυμηθούμε και ίσως να πάρουμε και κάτι, ένα μήνυμα, από αυτά. Ανάμεσα στα 7 δις ανθρώπων που κατοικούν πάνω σε αυτό τον πλανήτη, κάποιοι από αυτούς είναι και προληπτικοί και ευκολόπιστοι. Εκτό λοιπόν του γεγονότος ότι το 2012 αποτελεί δίσεκτο και για πολλού αυτό θεωρείται γρουσουζιά, κάποιοι πιστεύουν ότι το τέλο του κόσμου θα γινόταν στι 21 Δεκάτου 2012, σύμφωνα με ένα ημερολόγιο των Μάγια. Και εφόσον αυτή τη στιγμή, αγαπητοί ακροατέ, μα ακούτε στου δέκτε σα, σημαίνει ότι το τέλο του κόσμου δεν ήρθε. Και ακόμα οι ειρδοκαταγραφέ θα συνεχίσουν να εκπέμπουν στα FM δυνατά και με την έναρξη του έτους 2013. Ας δούμε, λοιπόν, τώρα τι έλεγε αυτό το ημερολόγιο των Μάγια το οποίο αναστάτωσε όλο τον κόσμο. Το ημερολόγιο των Μάγια ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου του έτους 3114 π.Χ. και ολοκληρώντανε, υποτίθεται, στις 20 Δεκεμβρίου του 2012. Τότε για αυτούς τελειώνει ο 13ος κύκλος, ονομάζεται Μπακτού και στις 21 Δεκεμβρίου ξεκινά ο 14ος. Το αυθεντικό ημερολόγιο δεν έχει βρεθεί. Καθώ τον 16ο αιώνα οι Ισπανοί κατέστρεψαν σχεδόν όλα τα ντοκουμέντα. Την ίδια ημερομηνία, στι 21 12 του 2012 δηλαδή, συμπτοματικά θα γινότανε αστρική ισοζυγία μεταξύ πλανητών, που είναι όμω ένα συνηθισμένο φαινόμενο και φυσικά δεν πρέπει να μα ανησυχεί. Ο μόνο που ίσω θα πρέπει να ανησυχεί σήμερα είναι ο Αμερικανό συγγραφέα John Μέιγιορ Jenkins, ο οποίο επικαλούμενο την καταστροφή τη γη στι 21 Δεκέμβρη του 2012, Έχει βγάλει εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια από αποπολύσεις βιβλίων και διαλέξεις. Εγώ, βασιλική, πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν θα ανησυχεί καθόλου με τα λεφτά που μάζεψε, πατώντας πάνω ε, στην ευκολοπιστία των ανθρώπων, Θα έχει μαζέψει τόσα εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται σε ένα νησί στον Ειρηνικό και να κάνει διακοπέ και να γελάει με την ευκολοπιστία των ανθρώπων. Ναι, δεν έχει άδικο αυτό. Και μόνο αν σκεφτεί ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, αν αιώνες, μια καινούργια ημερομηνία για το τέλο του κόσμου βγάζανε κατά καιρού και ο κόσμο ανησυχούσε και αυτά. Και στο τέλο όλοι διαψεύστηκαν. Επομένω, αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι. ...και να μην πιστεύουνε τον καθένα που βγάζει μια καινούργια πρόβλεψη. Το δυστύχημα σε αυτό το γεγονός θυμάμαι παλαιότερα το 2000... ...στην χιλιατηρίδα όπως την ονόμαζαν... ...που πίστευαν ότι τότε θα γίνει το τέλος του κόσμου. Και τότε πάρα πολλοί άνθρωποι φοβούμενοι αυτό το γεγονός... ...έβαλαν τέλος στη ζωή τους... Ε, για να μην τους βρει, δεν ξέρω, το τέλος του κόσμου Έβαλαν δηλαδή πιο νωρίς τέλος ζωή ζωής τους Δεν ξέρω για, για ποιο λόγο Και νομίζω ακόμα και τώρα γίνεται Βέβαια στη σημερινή εποχή μπορεί να μην αυτοκτονούν Όμως από ό,τι ακούμε Μαζεύουν, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ Και κατεβάζουν ολόκληρα ράφια Και τα αποθηκεύουν Δεν ξέρω για ποιο λόγο βάλει Ναι, πόσον πιστεύουν θα έρθει το τέλος του κόσμου θα ο Α, σε αυτό το σημείο όμως, αν θυμάμαι καλά, έχει ακουστεί ότι οι δύο πόλεις σε όλο τον κόσμο δεν θα καταστραφούν, οπότε ίσως τα μαζεύουν για να πάνε σε αυτές. Ναι, μήπως αυτό το κάνουν για να αυξηθεί ο τουρισμός σε πόλεις? Πάντως είναι πολύ έξυπνοι. Όλοι αυτοί που πατάνε πάνω σε αυτό που πιστεύουν και φοβούνται οι άνθρωποι και το κάνουν εμπόριο. Σωστά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας ανασκόπηση με μία ματιά στον κόσμο. Ε, το πλέον αναμενόμενο μεγάλο γεγονός που περιμέναμε το 2012 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου. Στις 27 Ιουλίου του 2012 λοιπόν έγινε η προγραμματισμένη τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στη Βρετανία. Το Λονδίνο έγινε η πρώτη πόλη στην σύγχρονη ιστορία που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες τρει φορέ. Ελπίζουμε κάποτε να γίνει και η Αθήνα, αρκεί βέβαια την επόμενη φορά να προϋπολογιστούν σε λιγότερο κόστος. Οι αγώνες του 2012 πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας που είχε δει ποτέ σε καιρό ειρήνη η Ευρώπη. Μετά το πέρας των αγώνων, οι εγκαταστάσει που δημιουργήθηκαν είναι ήδη σχεδιασμένο πως θα αξιοποιηθούν παρέχοντας εκατοντάδες χιλιάδες νέα σπίτια και καταστήματα που αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τον πληθυσμό του Λονδίνου. Η τελητή λήξη των θερινών αγώνων πραγματοποιήθηκε με φαντασμαγορικό τρόπο στις 12 Αυγούστου του 2012. Την πρώτη θέση στον συγκεντρωτικό πίνακα των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου κατάλαβαν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική με 104 μετάλλια, από τα οποία τα 46 ήταν χρυσά, 29 ασημένια και 29 χάλκινα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική κυριάρχησαν και στα χρυσά μετάλλια, παίρνοντας την πρώτη θέση με δεύτερη την Κίνα, με 38 επίση δεύτερη στο σύνολο με 87, και τρίτη την διοργανώτρια Μεγάλη Βρετανία με 29 χρυσά. Στη συγκεντρωτική συγκομιδή μεταλλίων στην τρίτη θέση είναι η Ρωσία με 82 μετάλλια. να κάνουμε και τον ελληνικό απολογισμό των 300 Ολυμπιακών Αγώνων. Με μόλις δύο χάλκινα μετάλλια επέστρεψε η αποστολή της ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Και ο απολογισμός είναι ο μικρότερος από το 1988 και έπειτα. Τα χάλκινα μετάλλια της Ελλάδας περιορίζονται στις κατακτήσεις του Ηλία ελιάδη στην κατηγορία των 90 κιλών στο Τζούντο και στην τρίτη θέση της Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνας Γιαζ στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών της κοπηλασία. Να πούμε εδώ Βασιλική ότι πολλοί αθλητέ από την ελληνική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να μην πήραν κάποιο μετάλλιο, όμως η προσπάθειά τους ήταν αξιέπαινη. Για παράδειγμα, συγκλονιστική προσπάθεια κατέλαβε ο Σπύρος Γεννιώτης στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης. Επίσης, η Βάσο Βουγιούκα στην ξεβασκία, καθώς και ο Βασίλης Τσολακίδης στον τελικό του Δίζυγου της Ενόργανης Γυμναστικής. Επίσης, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, οι Έλληνες αθλητές του Στίβου ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους χωρίς ένα μετάλλιο, με έβδομη θέση τον Κώστα Φιλιππίδη και τον Σπύρο Λεμπέση, στους τελικούς επικοντό και στον ακοντισμό, αντίστοιχα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος η ελληνική ομάδα στους Ολυμπιακού αγώνες δεν τα πήγε καλά. Όμως δεν ξέρω αν οφείλεται αυτό μόνο στο ότι η προσπάθεια των αθλητών δεν ήταν επαρκής. Νομίζω ότι μπορεί να ευθύνεται και το ελληνικό κράτος για αυτό. Έμαθα, διάβασα μάλλον, ότι οι εγκαταστάσεις πλέον δεν ήταν ανοιχτέ για τους αθλητές, ότι έπρεπε να πληρώνουν, ο μισθός τους... ήταν χαμηλότερος και ζούσαν από τους γονείς τους, οπότε αθλητές οι οποίοι θα έπρεπε να δουλεύουν το πρωί και το βράδυ να γυμνάζονται, ενώ θα έπρεπε να ασχολούνται όλη την ημέρα και όλη την εβδομάδα με τη γυμναστική και δεν μπορούσαν φυσικό ήταν η απόδοση τους να πέσει. Αυτό νομίζω το, γεγονός, το επιστημονικό γεγονός που συγκλώνησε τον κόσμο φέτος ήταν η ανακοίνωση του ΣΕΡΝ, του ερευνητικού αυτού κέντρου της Γενέβης, για την ύπαρξη του λεγόμενου Σωματιδίου του Θεού. Χρειάστηκε λοιπόν να περιμένουμε μισό αιώνα μέχρι να κατασκευαστεί το γιγάντιο μηχάνημα που θα μπορούσε να δώσει απαντήσει. Όμω, ερευνητές του ΣΕΡΝ ανακοίνωσαν πως είναι βέβαιοι ότι εντόπισαν κάτι που μοιάζει με το Higgs, το σωματίδιο που θα επιβεβαίωνε ότι γνωρίζουμε πώς η ύλη αποκτά τη μάζα της. Η υπεύθυνοι λοιπόν του ερευνητικού κέντρου, ενώ σε ένα από τα δύο πειράματα για τον εντοπισμό του Higgs, ανακοίνωσαν ότι το επίπεδο βεβαιότητας που πέτυχαν αντιστοιχεί σε ανακάλυψη νέου σωματιδίου, το οποίο είναι συμβατό με τη θεωρία του Higgs. Εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά η ανακάλυψη, ανα... κάλυψη, ε, ο πειραματικός άθλος θα επιστεί. <σομίως> Εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά η ανακάλυψη, κάτι που δεν αναμένεται... Πριν από τον Οκτώβριο του 2013, ο πειραματικός άθλος θα επιστέγαζε το λεγόμενο καθιερωμένο μοντέλο, το θεωρητικό οικοδόμημα που αναπτύχθηκε τον περασμένο αιώνα και συγκεντρώνει όλες τις γνώσεις των φυσικών για τα στοιχειώδη συστατικά του σύμπαντος. «Είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι ανακαλύφθηκε ένα σωματίδιο σύμφωνα με τη θεωρία του Μποζονίου Higgs, ανακοίνωσε ο Τζον Ουγμερσλή, επικεφαλής του Science and Technology Facilities Council της Βρετανίας. Παράλληλα, ο Τζο Ινκαντέλα, εκπρόσωπος των δύο ερευνητικών ομάδων του ΣΕΡΝ, κοντά στη Γενέβη δήλωση. «Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό αποτέλεσμα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πολύ ισχυρό και θεμελιωμένο». και ενώ η αγωνία των φυσικών ήταν στο απόγειο, εν ώψη των ανακοινώσεων για τον Μποζόνιο Higgs, ένα βίντεο που διέρευσε για λίγο στην ιστοσελίδα του ΣΕΡΝ, ενέτεινε τις προσδοκίες τους. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο... ότι το μεγάλο ερώτημα πολλών από εμά είναι γιατί το σωματίδιο το συγκεκριμένο το ονομάσανε σωματίδιο του Θεού. Έτσι λοιπόν η παρεμβολή, το περιοδικό της Χριστιανικής Φοιτικής Ένωσης, για όσοι δεν το ξέρετε, στο τεύχος 101, πήρε μια συνέντευξη από τον κύριο Ηλία Κατσούφη, φυσικό ομότιμο καθηγητή εθνικού, του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, για το συγκεκριμένο γεγονός ε, που έγινε στο ΣΕρ. για να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες και να γνωρίσουμε τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Να μην, μην μείνουμε ερωτηματικά δηλαδή. Έτσι λοιπόν έθεσε και την ερώτηση συντακτική ομάδα γιατί το σωματίδιο του Χίγκς έγινε γνωστό σωματίδιο του Θεού. Πρόκειται πραγματικά για μια ανακάλυψη της επιστήμης που από το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος μα οδηγεί στο ποιο. Και μα απάνταει λοιπόν ο κύριος Κατσούφης ότι οι διάφορες ονομασίες που του δόθηκαν είναι δημοσιογραφικές, μάλλον, επιστημονικέ. Επειδή η πειραματική επιβεβαίωση του σωματιδίου Χίγκς έχει μακρά ιστορία δεκαετιών ανεπιτυχούς αναζήτησης, ο βραβευτής με νόμπελ φυσικός Λέντερμαν ήθελαν να τιτλοφορήσει σχετικά το βιβλίο του ως «The God-Dumbed Particle», το, το θεοκατάρατο σωματίδιο. Ο εκδότης όμως προτίμησε τον τίτλο «Το σωματίδιο του Θεού. Ένα συμβολικός λόγος που θα μπορούσα να δώσω για την ονομασία αυτή είναι ότι μέσω του πεδίου του σωματιδίου αυτού ο δημιουργός προσέδωσε υλική υπόσταση λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη στα διάφορα θεμελιώδη και άλλα σωματίδια. Άλλοι αναφέρονται σε αυτό ως God Particle, δηλαδή Σωματίδιο θεός για ανάλογο λόγο. Ο δε γνωστό για τον αθεϊσμό του εκλαϊκευτή Λόρεν Κράου, το αποτελεί το άθεο σωματίδιο στο τελευταίο του περιοδικού. Του Newsweek. Η δημοσιογραφική χρήση των διάφορων ονομάτων πιθανόν να εκφράζει τι μεταφυσικέ προτιμήσει των αρθογράφων και τίποτε άλλο. Αυτές οι ονομασίε δεν υπονούν ότι πρόκειται για μια ανακάλυψη τη επιστήμη ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει Θεός, αφού ο άκθο Θεό είναι επεκίνα της φύσεως του κτίριου κόσμου, που μπορεί να ερευνά και να μελετά ο άνθρωπο με την επιστήμη. Γι' αυτό η επιστήμη δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει μια απόδειξη τη μια ή τη άλλη πίστη. Απλά πρόκειται για άλλη μία ανακάλυψη του πώς, στα σημαντικά ερωτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά με τις ιδιότητες των θεμελιωδών σωματιδίων και θεμελιωδών δυνάμεων που λειτουργούν στο σύμπαν. Ας μείνουμε λοιπόν λίγο ακόμα στον τομέα της επιστήμης και στα επιτεύγματα που γίνανε για το 2012. Στις 6 Αυγούστου, λοιπόν, του εν λόγω έτους, το όχημα Mars Science Laboratory της NASA, που είναι γνωστό και ως Curiosity Rover, προσγιώθηκε στον Άρη. Η αποστολή κόστισε έως σήμερα 438 εκατομμύρια δολάρια και φιλοδοξεί να ρίξει φως στην εξελικτική ιστορία του Άρη, όσο αφορά τη φιλοξενία ζωή διαχρονικά. Η γεωμορφολογία στην επιφάνεια του πλανήτη δείχνει στου επιστήμονε την αρχαία παρουσία τρεχούμενου νερού. Κάτι όμω που προποθέτει την ύπαρξη ατμόσφαιρας. Το μυστήριο της χαμένη ατμόσφαιρας του Άρη κλείθηκε να το ομόνιμο σκάφο Curiosity με τη βοήθεια τριών διαφορετικών επιστημονικών οργάνων. Η αποστολή είχε τέσσερι στόχου. Πρώτον, να καθορίσει αν προέκυψε ποτέ ζωή στο παρελθόν του Άρη. Να χαρακτηρίσει το κλίμα του Άρη. να χαρακτηρίσει τη γεωλογία του Άρη και να προετοιμάσει μια πιθανή, μελλοντική, επανδρωμένη αποστολή. Βασιλικοί ακούγονται στην είδηση αυτή και πόσο σημαντική τη θεωρούν ε, άνθρωποι ανά τον κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω Γιατί μεγάλες χώρες όπως η Ρωσία, η Αμερική, η Κίνα ξοδεύουν τεράστια χρεματικά ποσά για να κάνουν ταξίδια στο διάστημα και να ερευνήσουν ξένους πλανήτες ενώ η χώρα μας, έχει, ενώ η χώρα μας και ο κόσμος μας έχει τεράστια προβλήματα και άλυτα. Ναι, εντάξει, ο κόσμος πάντα όμως είχε προβλήματα και θα έχει προβλήματα. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει η επιστήμη να μένει πίσω και να κολλάει σε αυτό. Η επιστήμη θα πρέπει συνέχεια να ψάχνει και να ανανεώνεται. Νομίζω πάνω σε αυτό το θέμα ε, μου έκανε εντύπωση η ομιλία που είχα παρακολουθήσει με, που την είχε διοργανώσει η χριστιανική φοιτητική δράση με τον πατήρι Ωβ και τον ήρωα Ρώσο κοσμονάχτη κύριο Κόσουν ο οποίος μας έδειχνε και μας μίλαγε για τις προσωπικές του εμπειρίες πάνω στο διάστημα. Εκεί λοιπόν μας έλεγε ότι πέρα από τα διάφορα πειράματα που κάνουν ε, στο διάστημα ε, και με φυτά και με ζωάκια, ε, νομίζω είναι και οι ίδιοι ζώα, εφόσον ο, ο οργανισμός του ανθρώπου λειτουργεί διαφορετικά πάνω στο διάστημα. Οπότε το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορούν να βγάλω από όλα αυτά είναι ότι ψάχνουν και, και τα όρια του ανθρώπινου σώματος ή... μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς σε άλλες καταστάσεις και ίσως έτσι να βρούνε γιατριά για κάποιες δύσκολε αρρώστιες εδώ στη γη. Δυστυχώς, η χρονιά που πέρασε, είχε και πολλές συγκρούσεις και πολλές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Πρωτομαγιά. Επίκεντρο λοιπόν των μεγάλων διαδηλώσεων για την Πρωτομαγιά ήταν φέτος η Ευρώπη, η οποία χυμάζεται από την οικονομική κρίση και την ανεργία. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία έγιναν εργατικές διαδηλώσει σε εθνικό επίπεδο. Η μεγαλύτερη διαδήλωση για την Πρωτομαγιά στην Ισπανία έγινε στη Μαδρίτη. ενώ στην πρωτογαλία θα διαδηλώσουν τα συνδικάτα. Πορεί και διαμαρτυρίες έγιναν επίσης στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και σε μεγάλες πόλεις της Ασίας. Στη Ρωσία, εθνικιστές, κομμουνιστές και αντίπαλοι του Πρωθυπουργού διοργάνωσαν ξεχωριστές πορείες. Το κίνημα κατάληψης της Wall Street κάλεσε σε διαδηλώσεις κατά της οικονομικής ανισότητας σε παγκόσμια κλίμακα για την Πρωτομαγιά. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι το κίνημα κατάληψης ζητά μια ημέρα χωρίς το 99% αναφερόμενο στο σύνθημά του ότι το πλούσιο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κυριαρχεί επί του ανίσχυρου 99%. Η κύρια διαδήλωση έγινε σε ώρα εχμής στη Νέα Υόρκη. Το κίνημα κατάληψης διοργάνωσε επίσης μεγάλη διαδήλωση στη γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρασίσκο. Αυτή την πρωτομαγιά... «Θέλουμε να δούμε ο ισχυρέ διαμαρτυρίε διαμαρτυρίες που δεν θα τις έχουν ξαναδεί τα ήταν το σύνθημα του κινήματος. διαδηλώσει πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Όκλαντ, Μελβούρνη, Μπαγκόγκ και Σεούλ. Σε συνέχεια των όσων μα είπε, Μόνικα, να πούμε ότι σε κάποιε άλλε του πλανήτη οι εχθροπραξίε ήταν χειρότερε από ότι οι απλέ διαδηλώσει. Και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή τη Συρία, οι εχθροπραξίε δεν σταμάτησαν καθόλου. Και μάλιστα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άνθρωποι χάνουν τη ζωή του μέσα στον εφιάλι του πολέμου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμεί, και νομίζω ότι πρέπει, είναι μια προσευχή για να είναι αυτή η τελευταία μέρα. που χύνονται το αίμα ανθρώπων από κάθε μορφή πολέμου ανά τον κόσμο. Ο χρόνος που πέρασε δεν άφησε επηρέαστο ούτε το περιβάλλον. Ακραία καιρικά φαινόμενα συνέβησαν σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως κύματα ψήγους στη Ρωσία, κυκλώνες στην Αμερική, χιονοστιβάδες, καθώς και καύσονες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα φαινόμενα αυτά είναι σήματα κινδύνου που στέλνει ο πλανήτη μας προσκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε και να πάρουμε την προστασία του επιτέλους στα σοβαρά. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι γενικά αλλάζει ο πλανήτης και χωρίς τη δική μας παρέμβαση και τα φαινόμενα αυτά είναι φυσιολογικά να συμβούν. Δυστυχώ όμως μπορεί να είναι φυσιολογικά τα φαινόμενα αυτά όμως είναι και απρόβλεπτα και Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε αν δεν μπορέσουμε να τα σταματήσουμε, τουλάχιστον να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα από αυτά. Φίλε και φίλοι της Ιπυραϊκής Εκκλησίας, ακούτε την εκπομπή των ραδιοκαταγραφών. Να σας υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-640 και 210-4118-602, στα οποία μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σα. Με το email της εκπομπής, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας. Το οποίο email της εκπομπής ποιο είναι? Radioκαταγραφές.papakichfe.gr Το θέμα μας για σήμερα, μιας και βρισκόμαστε στο κατώφλι του νέου έτους, είναι ένας μικρός απολογισμός των γεγονότων της χρονιάς που πέρασε. Μέχρι τώρα, λοιπόν, ακούσαμε σημαντικά γεγονότα ανά τον κόσμο, επιστημονικά και μη. Ε, όμως, ένα μικρό κομμάτι του πλανήτη είναι και η δική μας χώρα. η Ελλάδα μας, οπότε δεν θα μπορούσαμε παρά να κάνουμε εκ το δικό της ξεχωριστό απολογισμό για το 2012. Στη χώρα μας λοιπόν φέτος, αυτό που κυριάρχησε κυρίως είναι η πολιτική και η οικονομική κρίση. Ας δούμε λοιπόν, με μια πολύ γρήγορη ματιά, τα γεγονότα αυτού του χρόνου. Έτσι λοιπόν, στις 12 Φεβρουαρίου, έχουμε Ελληνική κρίση χρέου και διαδηλώσει. Η Βούλη των Ελλήνων υπερψηφίζει την εγκρίση των μέτρων λιτότητας Σε αντάλλαγμα και την παροχή ενό ακόμη δανείου που την Ευρωζώνει. Η ελληνική αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών στην Αθήνα, ανάμεσα στου οποίου είναι και ο συνθέτη Μίκη Θωδωράκη και ο Μανόλη Γλέζο. Ω και 60 αξιωματικοί τη αστυνομία τραυματίζονται στι συγκρούσει, και τουλάχιστον 10 κτίρια πυρπολούνται. Πυρπολείται και ο ιστορικό κινηματογράφο Αθηνών. 18 Φεβρουαρίου. Εγκρίνονται από την ελληνική κυβέρνηση τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας που απαιτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο. 27 Φεβρουαρίου Εγκρίνεται από το Γερμανικό Κοινοβούλιο το δεύτερο πακέτο βοήθειας ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα. 2 Μαρτίου Η Moody's Investor Services υποβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας υποσχειριζόμενη ότι η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χρεοκοπήσει. 21 Μαρτίου Η Βουλή των Ελλήνων υπερψηφίζει την Νέα Δανειακή Σύμβαση. 5 Απριλίου Ταραχές στην Ελλάδα συγκρούσει λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα ανάμεσα σε ειδικές δυνάμεις αστυνομία και σε διαδηλωτές λίγες ώρες μετά τη δημόσια αυτοκτονία, ενός 70 77 χρονού συνταξιούχου έξω από το Κοινοβούλιο. 6 Μαου. Ελληνικέ βουλευτικέ εκλογέ. Στι εκλογέ για το Κοινοβούλιο, τα κόμματα που υποστηρίζουν το Μνημόνιο και τα μέτρα λιτότητα στο Πασόκη Νέα Δημοκρατία υφίστανται μεγάλε απώλειε, ενώ τα αντίθετα κόμματα προς τη λιτότητα κερδίζουν το 60% των ψήφων. Με καταμετρημένο το 90,8% των εκλογικών τμήματων, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 19,23%. και 109 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται δεύτερος με 16,56% και 51 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 13,41% και σε 41 έδρες. Οι ανεξάρτητες Έλληνες κερδίζουν το 10,54% και 33 έδρες. Το ΚΚΕ κερδίζει το 8,4% και 26 έδρες. Ο λαϊκό Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή κερδίζει το 6,92% και 20 έδρες και η Δημοκρατική Αριστερά λαμβάνει το 6,7% και 18 έδρες. Εκτός Βουλής έμειναν η οι οικολόγοι πράσινη με 2,90% το ΛΑΟΣ και η Δημοκρατική Συμμαχία. 12 Μαΐου Ο Έλληνας Πρόεδρος Κάρολος Παπούλια αρχίζει τις προσπάθειες για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να συμφωνήσουν για σχηματισμό κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. 13 Μαΐου ο Αποτυγχάει να πει στου πολιτικού αρχηγού να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού. 16 Μαου. Έπειτα από το αδιέξοδο στι συνομιλίε των πολιτικών ηγετών με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, νέε εκλογέ θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στι 17 Ιουνίου. Ο πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατεία, Παναγιώτη Πικραμένο, διορίζεται υπηρεσιακό πρωθυπουργό. 17 Ιουνίου. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, οι Έλληνε προσέρχονται στι κάλπε. για τις βουλευτικές εκλογές μετά την αποτυχημένη προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνησης ενασπισμού. Νέος της Ελλάδας, ο Αντώνης Αμαράς. Ακούσαμε, λοιπόν, ειδήσει που συνέβησαν στην Ελλάδα το 2012. Οι περισσότερες από αυτές, όπως είδαμε, ήταν πολιτικές και οικονομικές και δυστυχώς ήταν άσχημες για τη χώρα μας. Όμως, υπήρχαν και ειδήσει, οι οποίες έμειναν κρυμμένες από όλα τα ειδησιογραφικά δελτία. Κανένας δεν τις είπε, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα θέλουν οι Έλληνες να παραμείνουν με το κεφάλι σκεφτό. Και ανχομένη και κραμένη. Εμεί όμω, ψάχνοντα και αλλού εκτό από τι πηγέ του ίντερνετ βρήκαμε στο περιοδικό Λιδία και κάποιε καλέ ειδήσει που συνέβησαν στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό. Μόνικα, θα μα πει περισσότερα. Το άρθρο λοιπόν που βρήκαμε έχει τίτλο Και πάλι η Εκκλησία Πρωτοπόρο. Η φιλόστοργος μητέρα Εκκλησία, όπω σε όλε τι κρίσιμε εποχέ για την πατρίδα μα, έτσι και τώρα πρωτοστατεί στον τομέα τη φιλανθρωπία. Οι καλοί μας ιερείς που γνωρίζουν την ενωρία τους και τις ανάγκες του πλημμύου τους με τα τραπέζια της αγάπης που έχουν τυπλαστιαστεί σήμερα στον τόπο μας ανακουφίζουν πλήθος συνανθρώπων μας προσφέροντάς τους ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Και μόνο αυτό έγιναν ζητιάνοι της αγάπης. Χτυπούν πόρτες επιχειρηματιών μαζικής εστιάσεω, πλουσιόσπιτα με και μόνο σύνθημα. Μην πετάτε το περισευόμενο πεινούν. Στερούνται και αυτού ακόμα του ψωμιού και η Εκκλησία του βρίσκει ανταπόκριση. Ευτυχώ που ο ελληνικό λαό είναι ιδιαιτέρω ευαίσθητο και αντί να πετάει στου κάδου των απορριμμάτων ό,τι θεωρεί περιττό, συντρέχει στο έργο τη Εκκλησία με αποτέλεσμα οι ενορίε να καλύπτουν πολλέ ανάγκε τη περιοχή του. Ναι, α γνωρίζουμε όλοι μα πω ό,τι μα περισσεύει δεν είναι για τι χωματερέ, είναι του φτωχού και δεν έχουμε το δικαίωμα να το, το στερούμε. Έχουμε και εμείς μέρος ευθύνης για αυτούς που ψάχνουν στα σκουπίδια και είναι κρίμα. Αυτό το έχουμε υπόψη μας. Μία ακόμη φωτεινή σελίδα είναι ότι αυτή τη χρονιά με χαρά πληροφορηθήκαμε την είδηση που αφορά στους Έλληνες που ζουν στη μακρινή Αυστραλία. ομογενειακές επιχειρήσει που ευημερούν, γλινόπουλα με υψηλέ επιδόσει στα Αυστραλιανά σχολεία, αλλά και στα ομογενειακά, τα οποία ακμάζουν, μεγαλεπίβολα έργα παιδείας και πολιτισμού, προσπάθειε για τη διδασκαλία τη ελληνική γλώσση τόσο σε σχολεία όσο και σε πανεπιστήμια τη χώρα, εκκλησίε και ελληνικέ κοινότητε που ανθούν. Και ο κατάλογο δεν τελειώνει. Ο απόδημο Ελληνισμό έχει βαθιέ ρίζε στη μακρινή Ήπειρο και με την πρόοδο, την εργατικότητα και την εν υποδειγματική του ζωή. αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους. Τα ξενιτεμένα μα αδέλφια διέπρεψαν και διαπρέπουν όπου και αν βρεθούν. Βεβαίως, τους ανήκει ένα μεγάλο εύγη, γιατί μένουν πιστοί στις παραδόσεις μας, στη γλώσσα, στην ορθοδοξία, στα ήθη και έθιμα της φιλίσμας, και αποτελούν τον καλύτερο πρεσβευτή της πολύπαθης Ελλάδος στο εξωτερικό. Μία ακόμη είδηση για το 2012 στην Ελλάδα, η οποία πάλι δεν είναι χαρούμενη. Πάνω από 500.000 στρέμματα, οι εκτάσεις το φετινό καλοκαίρι. Ξεπέρασαν τα 500.000 στρέμματα που κάηκαν από πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται τόσο δασικές όσο και γεωργικές εκτάσει Σύμφωνα με τα στοιχεία, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2012 καήκαν παραπάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα δασικής και γεωργικής γης. Ο απολογισμός του φετινού καλοκαιριού έρχεται δυστυχώς να επιβεβαιώσει τα δεδομένα των τελευταίων 25 χρόνων και να μας υπενθυμίσει ότι ούτε τα αίτια αλλά ούτε και η ανάγκη κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δασοπροστασίας έχουν εκλείψει σημειώνει η υπεύθυνη δασικών προγραμμάτων στο WWF Ελλάς, Εύη Κορακάκη. Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές για φέτος, αυτές που προκάλεσαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, είναι συνολικά 15 και ευθύνονται για το κάψιμο 407.000 στρεμμάτων, με εκείνη τη ισχύου να κατέχει τα θλιβερά πρωτεία με περίπου 152.000 στρέμματα. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας, δασικών προϊόντων και του WWF Ελλάς, το 47% των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα έχει προέλθει από πυρκαγιές άγνωστων αιτίων, ενώ το 11% των πυρκαγιών προκλήθηκαν από εμπρισμό, είτε εξακριβωμένο ή πιθανό. Μάλιστα, η άγνοια των πολιτών σε θέματα πρόληψης και η αμέλεια ευθύνονται για το 42% των πυρκαγιών αιτησίως». Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι φοιτήτριες της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης είχαν την ευκαιρία να πάνε στο μοναστήρι της Παναγίας της Παντάνας στην Κερατέα. Εκεί λοιπόν η ηγουμένη παρακάλεσε τις φοιτήτριες να κάνουν το ίδιο όπως και αυτή, δηλαδή να προσευχηθούν για τη χώρα μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος που προσεύχονται για την Ελλάδα, όμως ζήτησε και από όλους εμάς να προσευχηθούμε, ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους, γιατί εμείς έχουμε το μέλλον της χώρας στα χέρια μας. Θεωρούσε λοιπόν ότι η προσευχή είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια μας και ότι με το να αισθανθούμε την ανάγκη για προσευχή σημαίνει ότι θα αισθανθούμε και την ανάγκη να την προστατεύσουμε. Το 2012, εκτός από ο Γρουσούζικο, από την καταστροφή του κόσμου και όλα αυτά... Εκτός από Δίσηκτο επίσης. Ναι, γι' αυτό. Ε, είναι και επαιτειακό έτο. Πολλέ επαιτίους ε, φέτος συμπληρώνει 90-100 χρόνια από διάφορα γεγονότα που έγιναν πριν από τόσο καιρό. Μόνικα, θα μας πεις περισσότερα. Ένα γεγονός που πολλοί ίσως δεν το ξέρουν, δεν, τον, δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν δει σε έργο, είναι τα 100 χρόνια από τη βήθιση του Τιτανικού. Αποφασίσαμε να το βάλουμε στον απολογισμό της σημερινής εκπομπής γιατί πιστεύουμε ότι ενδιαφέρει ακόμα και σήμερα το συγκεκριμένο γεγονός. Για όσους δεν ξέρουν, ο Τιτανικός στην εποχή του ήταν το μεγαλύτερο υπεροκεάνιο το οποίο ήταν με την τελευταία τεχνολογία της εποχής, είχε τα καλύτερα υλικά και ο τότε καπετάνιος του Τιτανικού είχε πει «Ακόμα και ο ίδιος ο Θεός το συγκεκριμένο πλοίο δεν μπορεί να το βυθίσει». Και όμως στο παρθενικό του ταξίδι βυθίστηκε. Βυθίστηκε ακριβώς. Ε, αυτό λοιπόν το γεγονός θυμίζει λιγάκι ε, τον πύργο της Βαβέλ στην Παλαία Διαθήκη. Γιατί και εκεί η αλαζονία των ανθρώπων μπροστά στο Θεό οδήγησε στην καταστροφή του έργου τους. Τα 100 χρόνια βέβαια συμπληρώνονται και φέτο από την έναρξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, ο οποίο ήταν η αρχή για την απελευθέρωση τη Βόρειου Ελλάδο. Στη Θεσσαλονίκη εορτάστηκε με λαμπρότητα αυτή η επέτειος μνήμη του Μακεδονικού Αγώνα. Επίση, λαμπρή υποδοχή επεφύλαξαν οι Μακεδόνε στον οικουμενικό μα Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίο παρέστη στι εκδηλώσει που έγιναν για 100 χρόνια από την απελευθέρωση πόλων τη Μακεδονική γη από τον Αθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσει το οργανώθηκαν με επιτυχία σε όλε τι πόλει από κοινού, από τις Μητροπόλει και την τοπική αυτοδιοίκηση και ένωσαν του Έλληνε μεταξύ του. Η συμμετοχή του πιστού λαού σε αυτέ ήταν αθρώα και εντυπωσιακή. Οι ακρίτε τη Ελλάδο υποδέχτηκαν εγκαρδίω τον Πατριάρχη του Γένου ω τον πνευματικό του πατέρα, εκφράζοντα έτσι την αγάπη του και την ηλικία αφοσίωσή του στο πρόσωπό του. Αυτοί είναι οι Μακεδόνε. Έχουν πίστη, ευγένεια, αρχοντιά. αγαπούν το Θεό τους, αγαπούν την πατρίδα τους και την τιμούν και προσβλέπουν προπάντως και στην Εκκλησία. Άλλη μία επέτειος είναι τα 90 χρόνια από τη σφαγή της Μύρνης. Συμπληρώνονται λοιπόν 90 χρόνια από την καταστροφή τη Μύρνη, όπου τόσο κόσμο, άμαχο και αθώο, έχασε περιουσίε, οικογένειε και πολύ ακόμη και την ίδια του τη ζωή. Νομίζω ότι ήταν ευκαιρία για όλου εμά του Έλληνε αυτή η επέτειο, ώστε να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι τα πραγματικά γεγονότα εκείνη εποχής. Όχι για να διαιωνίζουμε το μίσο μεταξύ των λαών, αλλά γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Ωστε να τα αποτρέψουμε από το να ξανασυμβούν. Να δούμε το 2012 και τι έγινε και στον κόσμο της ΧΦΕ. Ε, είχαμε φέτος τη χαρά να εκδώσουμε το εκατοστό τεύχος της παρεμβολής, του περιοδικού μας. Άλλη μη επέτειος και για μας δηλαδή. Ε, επίσης οι φοιτήτριες της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καθώς και οι φοιτητέ της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης ύστερα από πέντε χρόνια απουσίας από το πανέμορφο νησί της Χίου είχαν την ευκαιρία και την χαρά να ξαναβρεθούν στο πανέμορφο Αγιονίστου Αιγαίου και να χαρούν την κατασκήνωση εκεί. Η κατασκήνωση, το έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, αλλά θα το πούμε ακόμα και τώρα, ήταν όμορφη όχι μόνο για το περιβάλλον της, αλλά για τους ανθρώπους που γνωρίσαμε εκεί. Πραγματικά, η καρδιά τους, η ζεστασιά τους, η φιλοξενία τους, η αγάπη τους θα μείνουν για πάντα μαζί μας και ελπίζουμε και του χρόνου να καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε κοντά τους. Άλλη μια πρωτοπορία τη παρεμβολή το 2012 ήταν η αποκλειστική συνέντευξη και παγκόσμια αποκλειστικότητα, δηλαδή, που πήρε από τον Τζόναθαν Τζάξον, ηθοποιό στο General Hospital, ο οποίο, όταν πήρε το βραβείο ΕΜΗ, ευχαρίστησε δημόσια του αγιορείτες μοναχούς. Η συντακτική ομάδα τη παρεμβολή ήρθε σε επαφή μαζί του και εξασφάλισε την παγκόσμια αποκλειστικότητα με μια συνέντευξη με μοναδικέ προσωπικέ φωτογραφίε του. από τη βάφτισή του, καθώς και από τη βάφτιση όλης οι οικογένειες. Βαφτίστηκαν, λοιπόν, ορθόδοξοι. Για λόγω συνέντευξη, βρίσκεται στο τεύχος 102 της παρεμβολής, που μόλις κυκλοφόρησε. Επίσης, μια όμορφη πρωτοπορία της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης είναι ότι φέτος καταφέραμε να συνδιοργανώσουμε δύο ομιλίε με τη Χριστιανική Φοιτητική Δράση. Η πρώτη ήταν με τον κύριο Χολέβα στις 21 Μαρτίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Αθηνών και η δεύτερη με τον κύριο Καραγιάννη στις 11 Δεκεμβρίου. Ωραία, αγαπητοί ακροατές ακούσαμε έναν απολογισμό των γεγονότων τόσο στον κόσμο όσο και στην Ελλάδα για το 2012 Και για τη χφέ. Ναι και για τη Βασιλική Εκτός όμως από τον απολογισμό των γεγονότων θα πρέπει πιστεύω να κάνουμε και εμείς έναν εσωτερικό θα λέγαμε απολογισμό της χρονιάς Για παράδειγμα πόσα λάθη κάναμε και τι μάθαμε από αυτά Πόσοι μας βοήθησαν και πόσους ευχαριστήσαμε από αυτούς Πώς βοηθήσαμε και πώς θα μπορούσαμε πραγματικά να βοηθήσουμε. Πόσες φορές σκεφτήκαμε τον Χριστό καθ' όλη τη χρονιά. Πόσες φορές τον ευχαριστήσαμε για αυτά που μας έδωσε. Ποια είναι τα σχέδιά μας για την επόμενη χρονιά, το 2013. Ας τα αναλογιστούμε και ας μάθουμε από αυτά. Φίλες και φίλοι, η καινούργια χρονιά ξεκινά για όλους μας. Σε όλου μας χαρίζεται και όλοι οφείλουμε να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας γι' αυτό. Δεν τυχαίο δώρο χρόνος. Έχει λεχθεί πως είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο νέος χρόνος μας χαμογελά και περιμένει την ανταπόκρισή μας. Απλώνει μπροστά μας γενναιόδωρα 365 μέρες. Μας δίνει 365 ευκαιρίες για να διορθώσουμε τα περσινά λάθη. Μας προσφέρει 325-24 ώρα για να τα γεμίσουμε με αγάπη. Μας χαρίζει 365 δυνατότητες για να πραγματοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Ας μην υποτιμούμε το μέγεθος του δώρου. Και αν δεν μπορούμε να πάρουμε πολλές και μεγάλες αποφάσεις, ας πάρουμε μία και μικρή. Μια απόφαση κάτι να διορθώσουμε, κάτι να βελτιώσουμε στη ζωή μας. Έτσι του χρόνου, τέτοιες μέρες πρώτα Θεό, θα είμαστε περισσότερο χαρούμενοι και ικανοποιημένοι από τη χρονιά που πέρασε. Αγαπητοί ακροατές, η τελευταία εκπομπή των ρεδοκαταγραφών για το 2012 έφτασε στο τέλος της. Από τη Μόνικα Παπά και τη Βασιλική Μπέκου και τις Ρεδοκαταγραφέ να έχετε όλη καλή και ευλογημένη χρονιά. Ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιωτετικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο. κάθε Σάββατο 7 το απόγευμα στο www.erfe.lgr και στους 91.2 FM της Πυριακής Εκκλησίας. Εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά.